Στοίχη 18 22. Ο Ιησούς ζητεί αυταπάρνηση. 18. Όταν δε είδε ο Ιησούς πολλά πλήθη λαού να συναθρίζονται τριγύρω του, διέταξε τους μαθητάς να ετοιμάσουν πλοίον για να αναχωρήσουν μαζί του στην απέναντι παραλιακή χώρα της περέα. 19. Και αφού προσήλθε κάποιος γραμματεύς του είπε «Βιδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όποιο μέρος αν πηγαίνεις». 20. Ισού Ιησούς είπε προς Αυτόν Ε έχουν τρύπα που τα χρησιμοποιούν ω φωλιά. και τα πετεινά του ουρανού έχουν μέρη που κουρνιάζουν Ο δέιος του ανθρώπου, δηλαδή εγώ που εγεννήθηκα από μόνη την Παρθένων και είμαι ο κατεξοχήν και γνωστός εκ της υποσχέσεως του Θεού στον τον αδάμα άνθρωπος που Μεσσίας πρόκειται να έλθω πάλι κριτή ένδοξος επί των εφελών του ουρανού δεν έχει ούτε που να την κεφαλή του. Μην περιμένει λοιπόν και εσύ σωματικά σ' και αναπαύσει, αλλά λάβε τα σ' αποφάσει σου γνωρίζοντα εκ προτέρου ότι η ζωή των ακολούθων μου είναι γεμάτη αποστερήσει και θυσία, όπω η δική μου. 21. Άλλο δε από τους μαθητάς του μαθητά του, είπενισ' αυτόν: Κύριε, επιτρεψόν μου πρώτον να απέλθω και να θάψω τον πατέρα μου και μετά τούτο θα σε ακολουθήσω παντού. 22. Ο δε ότι η επιστροφή του μαθητού στο σπίτι του θα τον έριπτεν εις σοβαρά κληρονομικάς φροντίδας και διαμάχας που θα του εψύχραναν τον ζήλον, του είπεν Ακολούθημε, και άφησε τους συγγενείς σου οι οποίοι φαίνονται μένουν ζωντανοί πράγματι όμως λόγω της απιστίας των είναι πνευματικός νεκροί να θάψουν τους νεκρούς που είναι οι δικοί τους διότι και αυτοί ένα πιστία απέθανον».